Δέκατο μάθημα. Ένας επισκέπτης. Κύριε Καλομύρι τι ευχάριστη έκπληξη. Πότε ήρθατε. Την περασμένη εβδομάδα. Τι νέα λοιπόν. Πώς είστε. Αρκετά καλά. Σας ευχαριστώ. Και πώς πάνε οι δουλειές. Έτσι και έτσι. Και εσείς πώς τα περνάτε. Πολύ ωραία. Πρέπει να έρθετε να μας δείτε. Ευχαριστώ. Πού κάθεστε τώρα? Καθόμαστε πάντα στο ίδιο σπίτι. Και εσείς, πού μένετε? Στο ξενοδοχείο Μητρόπολης. Ωραία. Θα περάσω σε καμιά ώρα να σας πάρω να πάμε σπίτι. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Α, έχετε πολύ ωραίο σπίτι. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα καθίσετε βέβαια να σας κάνουμε το τραπέζι, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρέπει να γυρίσω στο ξενοδοχείο. Εκεί θα συναντήσω κάποιον και θα φάμε μαζί. Κρίμα. Ας πάρουμε τουλάχιστον ένα ουζάκι και μετά καθόμαστε λίγο στον κήπο. Ευχαριστώ. Τι ωραίος κήπο! και τι περιποιημένος που είναι. Τώρα, δυστυχώς, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Να μας ξανάρθετε. Θέλετε να αρθείτε για δείπνο την επόμενη Τρίτη. Ευχαριστώ. Θα όπως οπωσδήποτε. Θα σας περιμένουμε, λοιπόν, κατά τις 8 η ώρα.